Καλησπέρα νιού μου, καλά αργάν Εσβαλίατε το μάθημα Δια... Δεν πειράζει εγώ και για σήμερα έβαλα πάλι έτσι μικρές προτάσεις, ασκησούλες για να εμπεδώσουμε αυτά που κάναμε να μην προχωράμε έτσι στο, στα κουτουρού που λένε και στη λαϊκή Λοιπόν και η πρώτη μας άσκηση τελος πάντων, Τσι ενηπιουσαμερε, τι κάνω σήμερα, Ενεστώτας, Τι πιου επέρι τι έκανα εχθές. Ε, η πρότασή μου είναι στον Ενεστώτα και από ζητάω, με τη βοήθειά μου, μην εαγχώνεστε καθόλου, να το κάνουμε στον περιτατικό. Την ίδια πρόταση θα τη μεταφέρουμε από το, από το σήμερα στο χθε. Δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Να, θέλετε να πω την πρώτη που είναι και μία έτσι έκφραση, είναι καμπαίχου ομαλέσια από εστάπα, ενι κόφα τσουφάσι, κατεβάζει το μυαλό του από τέτοια, κόβει η κεφαλή του. Το άφησα κεφαλή με έτσι αρχαίο πρεπές. δεν έβαλα το κεφάλι του, κόβει η κεφαλή του, το άφησα έτσι. Mm. Ε, και πολύ απλά, αν θέλουμε να το μεταφέρουμε στο χθες, ε, στον παρατατικό συγκεκριμένα, εκεί, Καμπαρίχου Μαλέσια που εστάπα, έχει κόφα Κατέβαζε το μυαλό του από τέτοια. Έκοβε η κεφαλή του. Έτσι, ότι είναι έξυπνο. Πολύ απλά. Ε? Ναι. Λοιπόν. Ναι. Να ξεκινήσω Α... από το. Ναι, ναι. Ακούω. Κάποιο θέλει κάτι να ρωτήσει. <ΣΣ1> θέλει κάποιο να ρωτήσει κάτι. <Ρι> Λίτε, Με τον ήχο, Πώ ε. πρέπει να πάω πιο κοντά ε, <στοποιόσεις> Γιώργο, ξεκινήσουμε από σένα Ο ψηλέ του τσούρι είναι τα Το μάτι του νοικοκύρη σκορπά την κουπριά στο χωράφι Που σημαίνει ότι η φροντίδα του νοικοκύρη Είναι αυτή που κάνει γόνιμο το χωράφι Καταλαβαίνετε τη σημασία, έτσι ε, Είναι μια ιδιωματική έκφραση Έτσι Μπορείς, Γιώργο, να το μεταφέρεις στον παρατατικό, αυτή την πρόταση? Και ας σε σωχάς δεν σ' ακούω καθόλου. Ναι. Άρα μόλις από το μόλι, Ναι, ναι, ναι. Μόλις Ά, ώρα, ναι. ώρα Να πω πάλι... Ο, κάπου με κατεφωνίζει. Έχει πρόβλημα στον ήχο. Ε, από ναι, από ναι, μας εδώ πέρα. είναι άραγε ή από το, το δίκτυο. Λείπει και μόλις επιστρέψει ο Ιωάννης που έχει πάει να πάρει το καφεδάκι του. Λοιπόν, με ναι, ακούτε τώρα που μιλάω. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Γιώργο, είπα, ο ψηλέ του Νικοτσούζη, εγώ που είμαι γυναίκα θα το πω έτσι, ενικροκύχου ταχούρα. <coughs> το μάτι του νοικοκύρι, σκορπά την κοπριά στο χωράφι, που σημαίνει με, με ότι η φροντίδα του κάθε νοικοκύρη είναι αυτή που κάνει γόνιμο το χωράφι του. Έτσι. <coughs> ε, αν θέλουμε να το μεταφέρουμε στον χρόνο παρατατικό, Τί θα καλάζαμε? Ο Ο τον οικοτζόλι mm -hmm. με κροκίχου τα χούρα. Είναι τρίτο πρόσωπο είναι 3. Ναι, ναι, έχει ναι. κροκίνητα ναι. χούρα. Έτσι πολύ απλά, ωραία. Ναι. Ε, ναι. Στρατηγούλα. Ωραία. με ακού. με το στρατήριο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, το δεν πρέπει να πάει. Νομίζω, σκάφο. Όχι, όχι, ο ψηλέ του Νικοτσούρης, είναι, το, είναι οριστικό άρθρο, είναι οριστικό Α. άρθρο. Α. Έτσι, εάν έλειπε η λέξη του νικοτζούρη θα λέγαμε ο η ματιά του, το μάτι του. Έτσι, αν έλειπε, ναι, είναι αυτό το Α. του εδώ, ε, είναι, οριστικό, είναι οριστικό άρθρο. Έτσι. Ναι, είναι γενική, είναι γενική νικού είναι όνει ο, είναι ο νικοτσούρι, του ολικοτύρι. Ναι, ναι το... Ωραία, ωραία, ωραία. Στρατηγούλα. Ωραία. Ε, πού έτσι τα είχα το καγντζέ, τα χαστάμησα. Ωραία. Ε, πώ χωράστε το καλοκαίρι στην καστανάσα. Εμεί θέλουμε... θέλουμε να πούμε ε... πώς περνούσες. Ε. Θέλουμε να πούμε πώ ε. το καλοκαίρι στην Ωρια. Ε, πού έσα περαίχα το καουτσέζι καουτσέζιν καραστένιτσα; Έτσι, αυτό. Πού έσα περαίχα πόστερ μουζές στο καουτσέζι θα γαστένιτσα στην καστάνιτσα; Πού έσα περαίχα το καουτσέζι τα γαστένιτσα. Το μένε, το ναγελίδι, θα γαστένιτσα; Το μέλη, τον αγελίδη θα μπορούσα να είναι ένα πιο δύβοτε. Το δέρε. Τα βαστίνα, τον μπραστέ, τα σίκινα, τον αγιαντρία, το γιαλέ και πάει λέγοντα. Ο καθένα μπορεί να βάλει τα νευθύρα στην Αθήνα. Ωραία. Λοιπόν, Μαρία, μα ακούς. Ναι, ε, ναι. Έχω ένα για ναι, να βάλω τον ναι, κόλληνο. Ναι. Χορταίνω ένα κατσίκι για να βγάλω την ποιά. Φαντάζομαι ξέρετε τι είναι η πητιά, Σι όλοι. Γιατί έχουμε και κάποιου νέου στην. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρουν, δεν ξέρουν, δεν 2017 λοιπόν. Η πητιά είναι το στομάκι από ένα ζωντανό αρνάκι, κράκι, μοσχαράκι που δεν έχει απακλαρίσει, δεν έχει φάει κλαρί. Πίνει μόνο γαλατάκι από τη μαμά του. Δυστυχώ, αυτό το μοσχαράκι, το αρνάκι, το κατσικάκι θα το σφάξουνε. Να πάρουν το στομαχάκι αυτό, να το ξεράνουνε και με αυτό να πήξουν τυρί. Με αυτή την τζερή, τη, τη μαγιά που θα ξερα αυτή την πιτιά, τέλο πάντων, το στομαχάκι που θα ξεραθεί, θα το λιώσουν με λίγο γαλατάκι όταν ξεραθεί καλά και το προσθέσουν σε γάλα για να πήξει εκείνο το γάλα και να γίνει τυράκι. Να πάρεις στο σούπερ μάρκετ να το φας εσύ, Σάντη, και στα τηγούλα και, ξέρω εγώ, mm -hmm. καταλάβατε. <laughs> Ά, να το την κόπι, Πεθα... γιατί πεθαίνω να το πω. Ωραία. Το μαχάκι του ε, ζωτανού ναι, ναι. έχει όλα τα ένζυμα τα οποία γίνονται από την περιοχή και όταν το τυρί έχει γίνει με φυσική πητιά ε. και όχι με χημική που την παίρνουν οι κυριοκόμοι από τα αυτά, ε, τότε γίνεται το καλύτερο τύπο. Ε, δεν, δεν υπάρχει, δεν νομίζω υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Εγώ δεν έλαβα ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, ε, υπάρχει, και το, υπάρχει και το ρήμα ε, ξεπι, «ξεπιτίζω» που θα πει ότι μου φεύγει ακόμα και η πιτιά από την πείνα, από την τόση πολύ έχω χάσει και την πιτιά. Δηλαδή, εξεπίτησε ο μου γέρου, εξεπίτησε, έμεινε ένα άλλο ο καημένος ο παππούς, ε, εξεπίτησα ο αταναμέρα από τα... Από τα νηστεία, ξέρω από την νηστεία ξεπητίσαμε. Το έχετε ακούσει, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Εμεί το λέμε πάρα πολύ. Το λέμε. <χωρίζεις> λοιπόν, ωραία. Ε... <χωρίζεις> ναι, <χωρίζεις> σαν να με γιατί είπαμε πάρα πολλά. Κάναμε μια μεγάλη παραδείγματα. Εμεί ακούμε, Μαρία. Παρακολουθούσαμε ένα που Ωραία, ωραία. Ε, γιατί ωραία! Εδώ είναι μια πονηρή ερώτηση. Γιατί όχι εκεί, δεν ακούγεται καλά. Έχουμε πρόβλημα με τον ήχο σήμερα. Για δε σε εδώ παίζει τίποτα. Α, α, απλά κλείνει το βίντεο. Α, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να κλείσετε το βίντεο. Να μην βλέπουν εμένα. Αυτό δεν είναι. Να δοκιμάσω, αρχίζω να κλείσω. Λοιπόν, Και πάμε να δούμε. Λοιπόν, Μαριά. Ναι, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, είναι πρώτο μερικό. Ναι, αν ήτανε τρίτο θα είχε εκείνο το σημαδάκι πάνω από τον νη έτσι. Ναι, το καθέριο που είναι Ναι, ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν. Έμαχονταίχου έναν έριφο να μπάλουν τα Πολύ ωραία. Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ όπω σα βλέπω στην οθόνη, Χριστιανά του φωτό, Έχω ένα έρηφο για να πάρουν τα μπάνι, Ναι, ναι, ναι. Έμα, αιμα, εζού, αίμα. Εγώ Χόρτενα να. Έμα, ήχου, ένα έριφο για να βγάλουν τα μπάνι. Πολύ σωστά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο πέντε. Του φωτό. Έμες ε, σκορκίχουν τα σποεία από τα φωτογωνία Του τέσσερι γωνία, τα τσελή των φώτων Σκορπάμε τη στάχτη από το τζάκι στις τέσσερις γωνίες του σπιτιού ε, Είναι ένα μέρος από την πράταθωση. έτσι Όντως, μόλις εκείνη την ημέρα ε, Θα έχετε ακούσει για το μεγάλο κούτσουρο που καίνε από τη, Όλο το 12ήμερο. Για να μ... βλέπω κάτι φατσούλες που είναι... <laughs> Εγώ δεν το ξέρω! Ένα μεγάλο κούτσουλο που καίει όλο το 12η για να μην μπαίνουν τα καλικατζάρια. Με κοιτάει ο Γιάννης σε δουνάξι. Από τη μία από το Γιάννη, από την άλλη βλέπω τη στρατηγούλα που κάνει έτσι τα διάφορα. <laughs> Ναι, παιδιά, είναι και αυτό μέρος της παράδοσης μας. Έχουν, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, αλλά εντάξει, καλό είναι να τα ξέρουμε και να τα ακούμε έστω, δεν είπα... Ναι, όντως, κέργανε ένα μεγάλο κούτσουρο το 12ήμερο, αυτές τις ημέρες Χριστούγεννα μέχρι και τον Φώτο, για να φεύγουν οι καλικάτζαροι, να μην... να, να μην μπαίνουν μέσα από την, από την καμινάδα του σπιτιού και κάνουν ζημιές. Με εγώ πάντα σαν να με ζωντανά στάχτη, α πούμε, <laughs> το μόνο που σου έδινε είναι ώρα να με σκοτώνει. Ακούστε τώρα. <laughs> Παρακαλώ, το ε, ε, ε, Καταρχά η αλήθεια είναι ότι η στάχτη έχει αντισηπτικέ ιδιότητε. Έτσι, <laughs> Τα παλιά χρόνια μέσα στα μπαούλα ε, βάζανε στάχτη για να ποφεύγουν τα, τα ζωήφια που γεννιούνται μέσα στο ξύλο. Η Στάχτη γενικώ έχει πάρα πολλέ ιδιότητε. Και μία από αυτέ είναι η καθαρκτική ιδιότητα, έτσι. Το ξέρετε ότι η λευκένη τα ρούχα, που βάζανε. Τη, την αλυσίδα που βάζανε αλυσίβα. στα τα ρούχα, έτσι. Λοιπόν, κυρία Χριστιανά, πώ θα βρούμε τα φώτα, σκορπούσαμε τη Στάχτη, έτσι. Μιλάει μια απο αυτες ειναι η καθαρκτικη ιδιοτητα και τα ρουχα που βαζανε των φώτων, θα εχουμε τα φωτα σκορπουσαμε τη Στάχτη. Από το τζάκι στι τέσσερις γωνίες του σπιτιού. Εμπά είναι το. Εμπά. Έμαι, νομίζω. Έμαι, έμαι. Είναι MI. πρώτο πλουσικό. Έμαι σπονείται τα σχολεία από τα φωτογονία του τέσσερις γωνίες γωνίε του ψευδείου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σάντι. Στο έξι, η μάρα, όταν ξεζίχνατε, όταν ξεζίχνται, δεν φαίνεται, συγγνώμη, φαίνεται τώρα καλά, στο έξι. Ήταν μια χαρά. Όταν ξεζίχνται, λιγάξι, η λιώνα, η λουλούδια, ναι. Δεν ρίχνατε λίγο νερό στα λουλούδια, εμαράθηκαν. Πολύ ωραία. Κυρία Ελένη... Ναι, είναι τα καμζία. είναι, Λοιπόν, τα καμζία. Είναι τρίτο, είναι πλησινικό έτσι. Ιγκαϊ. Ιγκαϊ, ναι, σωστά. Ιγκαϊ είναι. Ναι, ναι, ναι, πολύ σωστά. Θα σε δει τώρα. Λοιπόν, τα καμζία, τα καμζία Ιγκαϊ. Στα λίχουντα, ε, στα, λί... στα λίχουντα. Στα λίχουντα. Ε, στα λίχουντα, Δεν αλλάζει αυτό. Είναι τριτό. Ε, ουδε, είναι ουδέτερο. Ναι, ναι. Ε, πάτσι, να... Πιάσω η πουλία. Πάτσι, πουλιά, ναι. Τα παιδιά έστειναν πλάκες για να πιάσουν πουλιά. Μάλιστα. Λοιπόν, Τα παιδιά τότε δεν είχαν κινητά και τάμπλετ. Βγαίνανε έξω στη φύση και έπαιζαν και πηγαίνανε και φτιάχνανε έτσι μικρέ πώς να το πω, παγίδες, για να πιάσουν mm -hmm. πουλάκια. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πραχωράμε. Mm -hmm. Πάμε στις mm -hmm. τακτικές μας, νία βοά, υποτακτική αορίστου, πρεσίβολε, υποτακτική ενιστότα. Έτσι; Το ένα δηλώνει το στιγμιο, το άλλο δηλώνει τόσο συνεχές και λέω να σας βοηθήσω το πρώτο τσιούρα να έχω δώσει τη μετάφραση στα νέα ελληνικά για να ξέρετε τι πρέπει να βάλετε τσιούρα να καμπαΐσου το χιωμό τι ώρα να κατεβάσω το φαγητό τσιούρα να καμπαΐσου το χιωμό να σας θυμίσω ότι η υποτακτική του είναι να πούμε ένα ρήμα τυχαίο θέλετε, να σβαίσου να διαβάσω να σβαίσου να σβαίσσε να σβαίσει να σβαΐσομαι, να σβαΐσετε, να εί Και η υποτακτική ενωστότητα είναι να σβαΐχου, να διαβάζω, να σβαΐχερε, να σβαΐχει, να σβαΐχομαι, να σβαΐχετε, να εί Να διαβάζω, να διαβάζεις, να διαβάζει. <στονίτλια> έτσι. Ωραία. <στονίτλια> λοιπόν, Γιώργο, να <στονίτλια> τυνάξεις τα παπούτσια σου από τις λάσπες. Να τυνάξεις. Να <στονίτλια> ξυνείχου. <στονίτλια> <στονίτλια> Ναι πρόσεξε είναι δεύτερο ενικό <συσίλιο> α, α, Να ξυνύχερε ξυνίχε, Έχουμε υποτακτική αορίστου να ξυνίσερε, Έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Να δεν έχω... Ναι, δεν πήρα, πήρα μαζί. Δεν. Ούτε περνάτε από έλεγχο προ Θεού. Εντάξει. Λιδε. Να ξυνίσερε Να ξυνείσερε ξινίσερε... τα τσέρβαντι. Από του Λασπίδε, λοιπόν. Να την άξει. Έτσι. Αν θα... Αν θα το βλέπαμε σε υποτακτική ενέστοδα, θα μπορούσαμε να λέει να ξυνίχερε τα τσέρβαντι. Ε, ναι. Να άζεις τα παπούτσια σου, ε, Μπρουνα, Μπρουνα τα πριν να έντζερε τα πριν να μπαίνει, πριν να πηγαίνει στο σπίτι, έτσι. Ναι. Να ξυνύχερε, να άζεις. Ωραία, λοιπόν. Ε, Στρατηγούλα. Έχουμε ο Ρήνα και Αταίχου, μπορούμε να το δούμε και στις δύο μορφές που σημαίνει ε, ανεβάζω κάτι, σηκώνω, ανεβάζω κάτι, σηκώνω, ναι. Μη σηκώσεις μόνη σου το σάκο, είναι βαρύς. Ωραία, όποτε θέλω υποτακτική αριστου και γίνει πρόσωπο, mm. έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ε, μη ταΐσαιρε ναι. μονάχαδι το Μονά, σάκο. Μονάχα, μονάχαδι. Ε, Μοναχάδι τον σάκο ένι βαζιού. Βαζιού. Ή... Βαζιού. βαζιού, συγγνώμη. Έλα. Ή... Έλα. Α, τα ίσερε. Το, μια χαρά το είπε. χαρά το είπε. Γιατί εχεις ε, φωνή εν φωνή Αυτή βαζιού. είναι η διαφορά του. Ότι ανάλογα στο, στο λόγο, αν υπάρχει φωνή ή δεν υπάρχει. Ωραία. μη τα ίσερε μοναχάδι το σάκο. Ένι βαζιού. Εντάξει. Προχωράμε. Μαρία, να ναι. πάω σε σένα, ναι. Ναι, ναι. Από, το, ναι. Καμπζί. Πες. Ε, από το καμπζί. Για πε. Από το καμπζί. Μείνει τα ήχερε. Έτσι, μπράβο. Μην τα ήχερε, μην το σηκώνει. Έτσι, προηγουμένω είχαμε μην τα ήχερε, μη σηκώσει. Εδώ έχουμε μη τα Από το καμπζί. Αποκινήθηκε το παιδί. Μην τα ήχερε, μην το σηκώνει. Ωραία. Ε, κυρία Χριστιανά Μη ρίχνεις <χει> στη φωτιά και εσύ. Ναι. Μη, μη α, ρίχνεις α, Έχουμε υποτακτική <χει> εναιστώτα Μη ρίχνεις Έτσι δεν λέει μη ρίξεις, Μη ρίχνεις <χει> Το ρήμα είναι ξεζύχου Το ρήμα <χει> μας είναι ξεζύχου <χει> Ξεζύχου ε, Και μην ξεχαιρε! Μην ξεχαιρεάει, ανικάρα τσεκιού! Μην ρίχνει, λάδι στη φωτιά και αυτή. Μην ξεζήχε ρεά, τα νικάρα τσεκιού. Ωραία. Μη τα είχε Ικάλα τσαιού. Μην ξεζήχε. Μην ξεχαιε. Υπάρχει. Άι, Ιτάρα τσεκιού. Έτσι, ωραία. Πολύ ωραία. <coughs> λοιπόν, Σάντι, να πούμε το επόμενο. Ναι, το φοβίζω πώς είναι. Ε, φοζαΐχου, είναι το ρήμα φοζαΐχου. <coughs> Εδώ έχει να φοβίζεται. <coughs> Έχουμε υποτακτική εναιστώτε, έτσι. Ναι, να φοζαΐχεται ναι τις πολύ ωραία mm -hmm. όχθε δρεπμένη <laughs> δεν δρέπωσα δεν δρέπεστε να φοζαίχετε να φοβίζετε το ξένιο καπνζί το ξένο παιδί mm -hmm. ωραία mm -hmm. ωραία προχωράμε <laughs> ναι ως κινέα κινέα δεν είναι του κουνέ κούε του ah. κουνέ α ah, okay, ο κουε του κουνέ ok mm -hmm. λοιπόν συνεχίζω τι θα πει ουταχία, μία, τσεπρεσίβολε, τι θα κάνω αύριο, μία και πολλές φορές. Ταχία, κυρία Ελένη, θα σκορκίσουμε κρόπο κρόπο ταχούρα. Αύριο θα σκορπίσουμε κοπριά στο χωράφι. Πώς θα πούμε, αύριο θα σκορπίζουμε. Ο τύπος, mm. ο τύπος είναι ίδιο, Σα είχα πει ότι ο μέλλον διαρκείας και ο μέλλον στιγμιαίο, δανίζονται τους τύπους απο την υποτακτική δηλαδή η υποτακτική οριστού ε τους τύπους της υποτακτικής αοριστού έχει ο μέλλον ο στιγμιαίο, έτσι ε, mm -hmm. και τους τύπους της υποτακτικής του νηστότα τη έχει τις ο μέλλον διαρκείας yeah. ταχεία, yeah. τα yeah. ταχεία θα σκορκίσουμε κρόπο ταχούρα, χούρα θα ταχίες θα το ρήμα είναι σκορκίχου. Σκορκίχομαι. Θα σκορκίχομαι, έτσι, ταχεία ναι, θα σκορκίχομαι. Θα ναι, Ναι, Κρόπο, ε... κρόπο, ναι. ταχούρα. Ναι. Έτσι, το βίνα, θα... ναι, δεν θα ακούω καλά τώρα. Δεν ακούγεται να ναι. καλά, ε. Όχι, όχι. Να επαναλάβω, ή δεν ακούτε, γεν... είναι η γενική. Ε, όχι, τώρα, τώρα δεν ακούσατε τη φράση σας, πραγματικά. Ταχεία, ναι. ναι. ναι. ταχεία Εντάξει. Ωραία. Ναι, ναι, ναι, ωραία. Ναι. Ε, νομίζω ο Γιώργος είχε έρθει στη σειρά σου. Ναι. Mm -hmm. τώρα. τώρα τα τα κρια, άσιξια. Με φαντάζομαι τώρα το έχετε ξαδιαλύνει να μην λέω κάθε φορά πάντα το ίδιο. έτσι ποιο είναι γυναίκα για ποιον; Θα ίσω με του γαστενίε σαίχου με το σίγμα πάντοτε παχύ, ραβδίζω. Με θάβριο θα ραβδίσω με τις καστανιές. Για να πάρουμε τον καρπό εννοείται, έτσι. Θα, λοιπόν. θα, ραβδίσουμε, θα, θα ραβδίζουμε θέλουμε να πούμε τώρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Τα, τα, νασ, ε, τα νασικρία θα σαίχουμε. Mm -hmm. θα, σαίχουμε mm -hmm. του mm -hmm. θα σαίχουμε του ασθενίε. Θα σαίχουμε του ασθενίε. Πολύ ωραία. Στρατηγούλα, νομίζω ήρθε πάλι η σειρά σου. Λοιπόν, mm -hmm. ε, ωραία το καουτσέζι. Θα χονταΐσετε καθυσίε το καλοκαίρι, θα χορτάσετε καθυσιό. Θέλουμε να πούμε, θα χορτένετε. Ωραία. Ε, μη σε ρωτώ. Ωραία. Καλκαουτέζει θα χονταΐσετε καθυσίε. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστά. Ωραία. Εύκολο, δεν είναι. Εύκολο, έτσι. Είναι καθυσίε. Εύκολο είναι. Λοιπόν, εδώ δεν θα κάνουμε τίποτα, θα διαβάσω απλώς. Διατάσου ρένι, που σημαίνει διατάζω, ε, για να δούμε και λίγες προστακτικές. Ξέζει σένι κατά ρίξε το κατά Τα Τάει σένι, τσε φέρε Σήκωσε το και φέρε το εδώ. Σβαίσε τέμι το γράμμα, διαβάστε μου το γράμμα. Άι σου από πουρτέσε μι, γκρενίσου από μπροστά μου. Μη κουδίχερε ορπά, μην να εκεί. Μη σταμακίχετε τα δουλεία, μη σταματάτε τη δουλεία. Μη να ρίχερε τα μάτι βρε, μη κουράζεις τη μάνα σου βρε. Ωραία. Να mm. ρίξω κάτι, μπορούμε να είσαι Ναι, ναι. Όπω στα αρχαία ελληνικά η λέξη δουλειά λέει, προφέρεται δουλεία, βλέπω. Ναι. Ε, γιατί δουλεία όμω, υπάρχει άλλη λέξη όπω την στα, στα ελληνικά. Α, mm -hmm. δεν... τι να πω, δεν έχω ακούσει. Όχι, δεν έχω ακούσει. ναι ναι Στα τσακώνικα μιλάτε, έτσι εννοείται. Ναι, ναι για τα τσακώνικα. Ναι, ναι. υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Γιατί στα αρχαία ελληνικά είναι η εργασία, και στα τσακώνικα έχετε διατηρήσει ακριβώς, όπως το λένε και στα αρχαία δουλεία. Αλλά το, το θέμα εκεί ήταν η εργασία. Ε, η δουλεία όμως είναι σκλαβιά ακριβώς, όταν είναι... οπότε εκεί πώ μεταφράζεται η σκλαβιά. Δεν την έχω ακούσει τη λέξη, δηλαδή τη, τη λέξη ο σκλάβος, σκλάβος, τη λέξη σκλάβος. Τι Α... ναι, έχω ναι, ναι, ναι, δεν έχω ακούσει. Η Μαρία, ναι. εσύ. Μαριά. Μπο μπο Μπορώ να αποτείνω κάτι. Ναι. Ναι. Θα μπορούσαμε έτσι μία-δύο φορές απλούστατα ε, μαζί με την τάξη να διαβάσουμε τις προστατικές. Να μην ξεράσουμε τόσο γρήγορα. Α, κανένα πρόβλημα. Ε, ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι. Σέζησε νι καταπα. Σέζησε νι καταπα. Έτσι το παρεκεί. Ξέζει Ενι... να πω κάτι χριστιανά, χριστιανά, Έλα. Ε, ο τόνος στη ξέζει σένη, κατά σένη καταπά, δηλαδή το νη τονίζετε τόσο. Αχ, ξέζει σένη Ωραία. Ωραία. Τάει σε, φέρε σένη, ξεφαίνει Ωραία. Ωραία. ωραία. Ζωή σε το γράμμα. Πολύ ωραία. Αργεί γρήγορη σου από που το Ωραία. Ωραία. Να γρήγορη σου πωροσα. Μη που γύχερε όρτα. Μη που γύχερε όρτα. Μην ακούς τα ύχερε Πολύ ωραία. Μη ακούς τα ύχερε τα μάτι. Πραγματικά. Μη ακούς τα ύχερε τα μάτι. Δημήτρη. Α, ορίστε, ο Γιάννης. Πολύ ωραία, Χριστιανά. Ευχαριστούμε. Το μέχα, το διμήθηκα, ωραία. Ο Γιάννης μόλις θυμήθηκε από ένα παραμύθι ότι δουλικό λέγανε Τι... τον δούλο, τον σκλάβο. <σχεστί> το σκλάβο, τον λέγανε δουλικό. Μάλιστα. Το δουλικό. Μάλιστα, το σκλάβο. Μάλιστα. Ωραία. <σχεστί> λοιπόν, <σχεστί> να προχωρήσουμε με μετοχή ανεστότα. <στά> ε, ναι, ωραία <στά> λοιπόν ε, Πολύ ωραία ε, Μαρία Θα ήθελες να διαβάσεις γιατί δεν, έχω, δεν θα φτιάξετε κάτι άλλο εσείς Απλά Μαρία, αν ήθελες να διαβάσεις εσύ για μένα Να με βοηθήσεις λιγάκι ε, <στά> <στά> <στά> ε, Έκει περά ήχου τον Τζερέσι Τζικίχου τον άλλε Έκει περά ήχου τον Τζερέσι Τζικίχου τον άλλε Να διαβάσέ μας σε παρακαλώ και τη μετάφραση Περνούσε τον καιρό του είναι αντίστοιχοι. <συμή> βλέπετε το τσικίχου είναι η μετοχή μας, έτσι; ε, και πως κάθεται τελος πάντων μέσα στη, στη δομή της πρότασής μας, έτσι; ωραία. συνέχισε Μαρία, συνέχισε. <συμή> <συμή> Ελέγξα τα δεινιά, τα δίθα το χοντρίσιμο. <συμή> <συμή> όλη ωραία. Βρήκατε την καταγίζησα το λεχονούδι, έτσι. Πραγωλή ωραία. Το λεχονούδι ξέρετε τι είναι νεαρές μου, ούτε, ούτε, ούτε, τη χωλιατά. Δεν ξέρω, το σημαίνει το ταγίζουσα. Ού, χολιατά! τη Λοιπόν, το ταγίζουσα είναι με μετοχή, αυτή που ταΐζει, αυτή που ταΐζει. Το ρήμα ταγίζω σημαίνει δίνω φαγητό, προσφέρω φαγητό, ταγίζουσα να ταΐζει. Να ταΐζει. Το λεχονούδι είναι το μοράκι, το νεογέννητο. Η λεχόνα, η, λεχόνα, <συσκά> είναι... <συσκά> η λεχόνα είναι η γυναίκα που έχει προσφάτωση, δεν έχει σαραντήσει, είναι ασαράδιστη ακόμα. Και το λεχονούδι είναι το, το μωράκι της, το, το σπαραγανόδι της. Αυτό που είναι μέσα στα σπίδαγανά. <συσκά> λοιπόν, ε, Μαρία ναι, <στομίδι> έλα. Με κάκαι το του παράδε. τον έπιασαν να σκόνη τα χρήματα. να τα κλέβει δηλαδή καταλάβατε; ναι. αυτό το <στομίδι> τα ίχου είναι με το χί. τον έπιασαν. τι τον έπιασαν να κάνει; ναι. Τα ίχου του παράδει να σκόνη <στομίδι> τα χρήματα. <στομίδι> <στομίδι> Ωραία. Ωραία, ωραία. Σάντι, μήπως να διαβάσεις και εσύ τη συνέχεια, έτσι, για να ναι. ε, παίρνετε ε, όλη ε... μέρο στη... Ναι. Ε, ο... ο... ναι, ο... ο... ναι, ο ακιστάτε, ο ασβαίχουτα το καμπζί. Ναι, άκουσέ με λίγο, συγγνώμη. Κάτι είπα Ο ακιστάτε. Ναι, ο ακιστάτε, πλέον ασβαίχουτα το καμπζί. Δεν ακιστάτε Έτσι, ναι, αυτό το σβαίχουτα είναι μετοχή. Δεν κουράστηκε πια το παιδί να διαβάζει. Και συνέχισε. Αχιστάμα <Κι> η, όλα τα μέρα, ξυνήχουνται, του έλειε. Ε, ε, Κουραστήκαμε όλη την ε, ημέρα, ε, την τυμή. μάζοντας ενές. Ωραία. Αυτό λοιπόν το ξυνήχουνται, το σβαήχουντα, τα ήχου, τα γίχα, τζικίχου, είναι το Ένες τότα Και βλέπετε πώς, τις, ε, ποια είναι η χρήση τους τέλο πάντων, πώς μπορούμε να τι ε, χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. Επί δηλαδή είναι ας πούμε ενεστώτας χωρίς το ρήμα είμαι έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Δεν, χρησιμο... Δεν βάζεις το ρήμα. Λέ... Λέμε ένι τζικίχου, έσι τζικίχου. Απλά είναι, η πώς να το πω, μόνο του. Το... Χωρίς το ρήμα, ναι ναι, ναι, ναι. Χωρίς το βοηθητικό ρήμα είμαι, ναι. Και ναι. Mm. ανάλογα τι θες να για αγόρι, για γυναίκα, για ο, ο, παιδί, Ανάμεσα στις αν είναι ή πλυθητικός, να εδω το τοξινήχουντα, είναι πλυθητικός. Εμείς κουραστήκαμε, τι κουραστήκαμε να κάνουμε; Τινάζοντας ελιάσω όλη μέρα, έτσι; mm -hmm. Το καμπζί που είναι ουδέτερο πάει βηχούντα. Ναι, ναι, ναι, ναι. δεν έχει δεν έχει, Πώς να το πω; Δεν φαίνεται το φίλο, αλλά το βλέπουμε από, το... από την κατάληξη της μετοχής, γιατί αν ήταν γυναικα θα έλεγε μια κιάκαη, α τα είχα. Μια κιάκαη, τα είχα. Έτσι. Αν ήταν για κάποιο παιδί στο σχολείο, μια κιάκαη, τα ήχουντα. Έτσι. Mm -hmm. Αν βγούσε σε πληθυντικό, θα ήταν σε κιάκαη, του έπιασαν, α τα Του έπιασαν, σε κιάκαη, α είχουντε, του παράδε. Του πιάσανε να σηκώνουν τα λεφτά. Και αν ήταν για παιδιά, θα έλεγε σε κιάκαη, α τα είχουντα, του παράδε. Έτσι. Το θυμόσαστε. είναι mm -hmm. σβαήχου, σβαήχα, σβαήχουντα, σβαήχουντα, σβαήχουντα, σβαήχουντα, Έτσι, το mm -hmm. διαβάζω, το ρήμα διαβάζω, σας είπα τώρα. Λοιπόν, mm -hmm. Πάμε να δούμε και τι έκανες εχθές, να δούμε και λίγο όριστο. Ε... Mm -hmm. Τσέμπιτσερε επέρι. Λοιπόν, εσβαήρε, διαβασές, εσβαία, διάβασα. τέ διαβάσατε, με διαβάσαμε. Μιεμπαϊερέ το ανέβασες. Μιεμπαϊα το ανέβασα. Είναι εύκολος ναι. και ο αόριστος σχετικά. Σας είπα σε όλα αυτά τα ρήματα, τα μεταβατικά, με την κατάληξη ήχου. Ο αόριστος έχει κατάληξη ήα. Εσβαΐα, ε, εσονία, άλλα ρήματα, εξινία, ε, εταγία, εμπαΐα και όλα αυτά. τα Τελειώνει σε αυτό το έχει αυτή την κατάληξη. Λοιπόν... Σε κρεμαλίε τα κρέμασε, όσε mm. κρεμαλίε δεν τα κρέμασε Σε ταγίατε τα ταγίσατε, σε ταγίαμε τα ταγίσαμε Ετσι, είναι εύκολο σχετικά και ο αόριστος <oh <deputy> Λοιπόν yeah, yeah. και τώρα yeah. να δούμε για να, τε, να τελειώνουμε τι ένι έχουν πιτέ τι έχω κάνει σήμερα Τσι ένι έχουν πιτέ πέρι το περάτσε και τι είχα κάνει εχθές έτσι το περάτσε Είναι το πέρυσι, το παρελθόν Για να δω κάτι άλλο Και μετά είναι το κείμενο Ωραία λοιπόν, έχουμε μετά ένα μικρό τραγουδάκι Λοιπόν Πρώτο Έκει έχουν μπαϊστά Τα νησάτι Τα σκα, τσεκι, μαζούκα Τα μάβα Είχε Έκει έχουν, είχε, πρεσυντέλικος Ανεβάσει την κόρη στη σκάλα και μάζευε τα μήλα. Έτσι. Έκι μαζούκα. Μάζευε, εδώ είναι παρατατικός. Έκι έχουν μπαϊστά. Ανισάτη, είχε ανεβάσει την κόρη. Αν θυμόσαστε, είπαμε, ε, σχηματίζεται ο παρακείμενο με το βοηθητικό ρήμα. Είμαι στον παρατατικό. Το ρήμα έχω και το ρηματικό επίθετο. Αυτό το μπαϊστά, ανεβασμένη, είναι το ρηματικό επίθετο, έτσι. Το ρήμα είναι μπαϊχου, το ρηματικό επίθετο είναι μπαϊστά. Στο mm -hmm. σβαίχου είναι σβαϊστέ, σβαϊστέ, σβαϊστά, έτσι. Mm -hmm. Να, ένι έχα σβαϊστέ το μάθημα, πρεσίβολε. Έχω διαβάσει το μάθημα πολλές φορές. Κάεν Κα καλά έκανες. Γιατί επέρι... Όσα έχουν εις γιατί εχθές δεν το είχες διαβάσει. Βλέπετε. Mm -hmm. Κιά έτε έχουντε κρεμαλιστέ το ταγάζι, Πού έχετε κρεμάσει το ταγάρι, Κιά έτε έχουντε κρεμαλιστέ, Πού έχετε κρεμάσει το ταγάζι, το ταγάρι. Τα mm -hmm. καμπζία, ίνγκια οι έχουντα σταλιστεί πάτσε. Τα mm -hmm. παιδιά είχαν στήσει πλάκε. υπερσυντέλικος, εδώ, έτσι. Ναι. Έχετε, λοιπόν, και από το προηγούμενο μάθημα και από το σημερινό πολύ υλικό, αν στο βαθμό που έχετε το χρόνο, έτσι εννοείται. Πρώτης το κάτι. Ναι, βεβαίως. Το, στον παρακείμενο και στον υπερσυντέλικο δεν υφερείται λάθος να το βάλει πάντα, ξέρω εγώ, σε ναι, ναι, είχα πει ότι η πιο... το έχετε η... λάθος στην άσκηση. Η παλαι... Όχι, η παλιά σύνταξη... Όχι, η τα σύνταξη... Οι παλιά Ναι, ήταν σωστό. Ε, απλά αυτή η σύνταξη που βλέπετε τώρα, που ακολουθεί το ρηματικό επίθετο, το αντικείμενο patche, είναι η παλιά σύνταξη. Mm. Έτσι. Ε, απλά ε, Α ναι ναι ναι ε, ε, είναι, είναι, είναι σωστά είναι ξείς σωστά και τα δύο Έτσι, είναι ξείς σωστά και τα δύο απλά στη μία περίπτωση έχουμε το ρηματικό επίθετο τον ίδιο τύπο σε όλα τα σε όλα τα πρόσωπα και στον ενικό και στο πληθυντικό ενιέχους βαίστε έσιεχους βαίστε ενι ενιέχους βαίστε ε, έμε ε, έχουνες βαίστε, έτε ε, έχουν βαίστε, είνι έχουνες βαίστε. Το καταλάβατε; mm -hmm. Στην άλλη περίπτωση mm -hmm. ακολουθεί το το ρηματικό ο θα το παίρνει την κατάληξη σύμφωνα με το αντικείμενο το οποίο ε, το οποίο το οποίο ορίζει πώ να, να το πω αναφέρει. Αυτά. Άλλο. Okay. Ε, θα Σας ακούω. Κυρία Ελένη, κάποια απορία. Όχι, κύριε Ωραία. Να πάμε να δούμε και το προηγούμενη φορά έχασα το χρόνο και σας καθυστέρησα. Ελπίζω σήμερα να έχουμε ένα γεμάτο τέταρτο. Με κοιτάς, μη κοιτάς εσύ πα, εμένα καλέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Μ' αρέσει που λέω, Μάθε από μάθε απ' <laughs> που άτσι να έχα το κουϊδί τσε με έχα. Τα γίχανη αίμα ζάχαζι, ποκίχανη αίμα μόσκο. Σε από το μόσκο τον περσού, σε από τα νηροειδία, εσκανδαλίστε το κουϊδί φύνζε φίντζε με τα ιδόνι <laughs> Τσα φέγγιση νιατσινιγού με το κουϊδί του χέρε. Έα πουλί τον τόποντι, έα το κακιντζίεντι. Να άτσου τα κουδούνιαντι, να βάλου άβα τσιρνούτζα. Αυτό είναι το ωραίο τραγουδάκι. Ναι, <Κι> αλλά έχουμε όμως <τελίως> λιτάκι κάτι <κλίως> <κλίως> το προσπακάκι Α, ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πουλάκι είχα στο κλουβί και με ρωμένο το είχα. Το τάιζα τη Ζάχαρη, το τάιζα το Μόσχο. Και από το Μόσχο τον πολύ και από τη μυρωδιά εσκανταλίστη το κλουβί, εσκανταλίστηκε το κλουβί και μου φύγε τα ηδόνη. Και ο αφέντη του το κυνηγά με το κλουβί στα χέρια. Έλα πουλί στον τόπο σου, έλα στο κατοικιό σου, να mm. αλλάξω τα κουδούνια σου, να βάλω άλλα καινούρια». Αυτό λέει το ωραίο μα το τραγουδάκι, είναι πολύ παλιό. Mm. Από το βιβλίο. Ε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Όχι, απλά είναι λίγο η. Από το βιβλίο Κωστή Τσουχλού, λαογραφικά της Τσακονιάς, Το τραγούδι αυτό το υπαγόρευσε η θεία του Τασό Γεωργίου στι 12 Ιουλίου το 1954. Ακούγεται σε διάφορες παραλλαγές και βρίσκεται επίση στη συλλογή του Νικολάου Πολίτη, εκλογέ από τα τραγούδια του ελληνικού λαού. Τι καλά. Αυτά. Αυτό το ωραίο δεδάκι, ε, Μου Ήθελα να... Είχε μέσα δύο ρηματάκια που έχουν σχέση με, την, με το μάθημά μας, το Ταγίχα και το Ποκίχα. Οπότε κόλλησε έτσι στην, στο μάθημά μας σήμερα θέλεις Χριστιανά, Χριστιανά, διάβασέ το μας δυνατά να το ακούσουμε όλοι. Βεβαιώς, που άξι αίμα αίχα το κουυδί, τσεμερούνται νέμα αίχα. Τα γίχαν οι αίμα ζάχαζι, που κείχαν νέμα μόσκο; Και από το μόσκο των πεσσού, τσαφώταν ηρωίδια, Εσκανδαλήστε το κουηδί και φέντηκε μη καϊμόνι. Τα κα φέγγιση με τζινικού, με το κουιδού του χαίρου. Έλα πουλεί τον ντόποντι, έλα το Να κα... Νάτσου τα κουδούνιαντι, να βάλου άφο τζινούτζα. Πολύ ωραία θέλει Άρα. κανείς άλλος. Εγώ θα έβαζα το Γιώργο πραγματικά. Θα το ήθελα πολύ να ακούσω το Γιώργο να μας το λέει. Για... <laughs> για την προφορά σου. Να ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή εγώ έχω και λίγο σκοτάει και στα νέα ελληνικά. Ναι, ναι, ναι. Ταγιζα. Mm -hmm. Δεν σημαίνει το, το τάιζα, δηλαδή παρατατικός δεν είναι αυτό, ικανό Εδώ είναι παρατατικός, ναι. τα γίχαν, η αίμα το τάιζα, ναι. Εδώ... Α, Α água, αίま... Αίμα τα γείχανε, αίμα τα γείχανε, αίμα τα γείχανε, αλλά ποιητική αδεία, ναι βέβαια, ποιητική αδεία, λογικά τα γείχανε η αίμα ζάχαρζη, μόσκο. Μόσκο είναι το μόσκο, μόσκοκάρδο, πράξερα εδώ. Όχι, όχι, ο μόσκος είναι μία αρωματική ουσία που βγαίνει από... Ένα μοσχαράκι που βγάζει αυτή, την, ε, βγάζει αυτή τη μυρωδιά, δεν έχεις Α, ακούσει τη, τη, τη, αυτή την κολόνια, άρωμα, το μάσκ. Το μάσκ. Βέβαια. Ναι. Και το ναι. είναι πανάκριβο. <σχελίδι> και είναι και πανάκριβο. <σχελίδι> έχει ένα, ναι, αυτό το μόσχαράκι <σχελίδι> έχει ένα ναδένα που παράγει αυτή την αρωματική ουσία, το οποίο είναι πανάκριβο. Είναι Α, πανάκριβο, βέβαια. Τι ε, γιατί δεν να το πω να μαθαίνει καλέ. Βλεγμένος θα Όχι, όχι, να ρωτάς, να ρωτάς. Με παρετύπωση, γι' αυτό λέτε εγώ. Πρέπει να το πω, αλλά το βούλωσα. Το μόσχο, το γαρίφαλο, Ναι, για πες, λοιπόν. Σε ακούμε. Είμαστε όλοι αυτιά. Μετά θα βάλω τη Μαρία. Μαρία, ετοιμάσου. Θέλω να ακούσω και εσένα, ναι. Μ' Μαρία. Ωραία. Λοιπόν, έλα που άτσε μα έχα το κουϊδί, τσε με μα έχα τα γίχα, μια μαζάχαζη που κύχανη μόσκο. Σ' από το Μόσκο το περσού, από τα μυροειδία, σκανδαλίστε το κουϊδί, τσε φίτζε μη τα <εσίλυνα> ειδώνη. Σ' Αφέντησι, με το κουϊδί του χέρε, έα πουλί το τόποντι, έα το κακιτσίεδι, να τσου τα κουίνια, να βάλω άβα τσερνούτζα. Να τα κουδούν, να, άτσου, να ναι. βάλω άβα τσιρνούντζα, ωραία. Τ' όχι, τ' όχι, τ' όχι, λοιπόν... Ε... Ε, ναι, ε, εκείνο το νί το σημαδάκι, ενώ δεν έχει ένα γιώτα, ακούγεται ένα γιώτα, δηλαδή νιέμα ε, που άτσιε μαέχα τό κουιδί, δι, τσεμερουτένιε μαέχα. Δεν υπάρχει γιώτα, αλλά είναι αυτό που λέμε τα... Η γλωσσική αναστάτωση έτσι, που προκαλούν αυτά που δεν γράφονται αλλά ακούγονται. Λοιπόν, mm. πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ε, όπως και αν το ακούσεις από κάποιον παλαιότερο, θα, εκεί που λέει «τον περσού» και από τον Μόσκο «τον περσού». Θα πει «τον περσού», θυμόσαστε «τον πραστέ, τον πραστέ». «Τον περσού, τον πρεσού», «τον περσού». Εγώ θα ήθελα να. να ακούσω και τη Μαρία, χωρίς να υποτιμώ κανέναν από τους υπόλοιπους προσθέω Θεού. Ε, και, ναι. Αν θέλετε και όλοι να το διαβάσετε, κανένα πρόβλημα έχουμε χρόνο. Σήμερα έχω, το, έχω έτσι φροντίσει να μην καταχραστώ τον χρόνο σας. Μαρία Μαρία, σε ακούμε. Πολύ να με έναν Τέλος. Φράξιλων των εξωτερικών σύμμαχων. Τα εξωτερικά σύμμαχια σύμφωνα με την εξωτερική σύμφωνα με το εξωτερική σύμφωνα με την εξωτερική σύμφωνα με την Λίγο ωραία. Ωραίο. Κάποιος άλλος στρατηγούλα; Γιατί όχι. στρατηγούλα; Γιατί όχι στο γιατί δεν μάθουμε να παίξω; Μα κοίτα, λέει, θέλω να χάσουμε τον κατεβάστε την λίγο πιο κάτω γιατί μου κόβει την. Ακριβώς. Καλά είναι. Κάνω λίγο. Τι; Ωραία. Αδέ. Που έτσι άμα έχα το καββί, σε με ρούτε νάμα έχα. Μερουτέ, με ρούτε, με ρούτε έχα. Τα γηγά μία ζάχαζη, που εκεί μία μονάχα. Σε από μόσχο των δεσού, σε από τα μυροειδία, εσκανδαλίτσε το καβγί. Εσκανδαλίστε, εσκανδαλίστε δισκαδαρίζετε το κάντι, τι έπιζε μην καλώνει, τι αυτές είναι μια δινιγού, Ναι, ναι, ναι, Με το κάντι, το κουίντι, το κουίντι, κουίντι. Ωραία. Έλα πούλη τον το αφού δει, το κάκι στην και ζηεδη να πολύ ωραία. είναι. Αλλά να φτιάξω να φτιάξω την φτιάξω Κάποιες λέξεις είδες σαν κόβονται, Χάνουν όλοι τους τη, τη, τη, τη γοητεία θα έλεγα. Ναι, τα γήχανε αίμα ζάχαζι, ποκήχανε μόσκο. Ε, είδες σαν το κόβει τον τόνο, πολλές φορές. Α, εντάξει. Κλείσουμε μέσα στο δωμάτιο, διάβασέ το πολλές φορές. <χω> λοιπόν, ωραία. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος επιθυμεί. <χω> σάντι έχεις... Όχι να ξεράμε τι ώρε. Ήγει. Να τα κάνουμε τα σπίτια. Να τα πούμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κυρία Ελένη, πώ νιώθετε, Νιώθετε αρκετή αυτοπεποίθηση για να το τολμήσετε. Έχετε πει Λιάδα και Όμηρο και δεν θα πείτε τσακώνικο τραγούδι. Είναι σαν ένα συνήθεια, δεν είναι σαν μια... Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι συνήθω δεν Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, δεν ξέρω, αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε όσον αφορά το λεξιλόγιο εδώ στο ποιηματάκι μας, τραγουδάκι μας, δεν ξέρω κάτι. Α, σε μία αράσκετο, ένα-μία λέξη, το μεθάρετα που είπαμε. Ναι, ναι, ναι. Τανάσσι κρύα. Και το όγρυ ποιο είναι? Ταχία. Τα αχεία, τα νάση κρία. Επεριν εχθές... τα τσιπέρι προχθές. Τα τσιπέρι προχθέ, τα προατσιπέρι τα προ προχθές. Επερι εχθές. Τα τσιπέρι προχθές, τα προατσιπέρι ωραία και το ρι γράφεται με δύο ή με εξημαν γιώτα, το επέρι. Ε, γιώτα, γιώτα. Και το πι δασύνεται, επέρι. Επέρι. Ναι, ναι. Αυτά. Ωραία. Αυτά για σήμερα. Ωραία. Συμβέμι. Ναι. Κουέμι, κουέμι. Ο κουέμι, ο κουέμι, ναι. Ο κουέμι. Εκου, εκουβέ. Τι έκανε. Ε, είναι καινούργιο από αύτημα. Α, ε... ένα τσιρνούτσι κουνάζει. Αγκα, απειρά ένα τσιρνούτσι κουνάζει. Ένα... Ένα κουνάζει, ναι. Ναι, εντάξει, που τελεσε λες ένα καινούργιο σκυλάκι, αλλά... Γιατί πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε. Ποτέ δεν μπορούμε να μεταφράσουμε από τη μία γλώσσα στην άλλη. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Σωστά, σωστά. Ένα καινούριο απόκτημα. Ε, το βρώσαμε τώρα. Α, ωραία. Πολύ ωραία. <laughs> <laughs> να να σου Να το χαίρεσαι. Πώς ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ευχαριστούα Πάσου. Ευχαριστώ Ε. Πάσου. Ευχαριστούα Πάσου. σου. Αν είναι πληθυντικός, ευχαριστούνται σου. Ευχαριστούμε πολύ. <ΟΡΕΟ> Ωραία, λοιπόν. Νομίζω ότι. Θα έπρεπε, συγγνώμη, να φορά να προτείνετε, ξέρετε, αυτέ όπω το ευχαριστώ, παρακαλώ, δηλαδή να υπάρχει μια λίστα από τέτοιε λέξει. Ήταν πολύ βοηθητικό, πιστεύω. Ωραία. Αν μπορείτε να βάλετε τέτοιε λέξει, να τι μαθαίνουμε απ' έξω, <ΟΡΕΟ> γιατί ναι, <ΟΡΕΟ> βοηθάνε, δεν <ΟΡΕΟ> μα ξεμπλοκάρει αυτό, για να κάνουμε μια πρόταση. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Να έχουμε τέτοιε λέξει το σημειώσουμε ναι. τώρα στο το σημειώσουμε το μάλλον στο επόμενο μάθημα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Στο επόμενο μάθημα.